Αύριο ανοίγει η μεγάλη περίοδος του Τριωδίου η κατανυκτική εκείνη περίοδος η οποία θα φτάσει και θα τελειώσει το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Είναι η περίοδος αυτή κατά την οποία ο πιστός, ο χριστιανός, η Εκκλησία μας, εισέρχεται πλέον σε ένα κλίμα πένθιμο, Σε ένα κλίμα δακρύων. Γιατί η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία του Πένθους ή η Εκκλησία της Χαράς. Φυσικά είμαστε η Εκκλησία της Χαράς. Αλλά η χαρά εδώ μέσα στην Εκκλησία μας εμπλέκεται και με το πένθος. Είναι το λεγόμενο αίσθημα και συνέστημα της χαρμολύπης. Ο άνθρωπος και χαίρεται και πενθεί. Πενθεί για τις αμαρτίες του και χαίρεται για την Ανάστασή του. Πενθεί δια τα λάθη του και χαίρεται με τη συγχώρηση που του παρέχει ο Κύριος. Τώρα που ερχόμουνα με έφερνε το πνευματικό μου παιδί, με έφερνε εδώ. Είχαμε βάλει το ραδιόφωνο και μετέδιδε τον εσπερινό της αποψινή ημέρα και έμεινα σε έναν ωραίο ύμνο ο οποίος λέει Κύριε έμαθα λέει πόσα μπορούν να καταφέρουν τα δάκρυα και αναφέρει συγκεκριμένες προσωπικότητες από την Αγία Γραφή από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ανθρώπων οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί, ανθρώπων οι οποίοι είχαν πέσει σε πολύ βαριά αμαρτήματα. Και όμως τα δάκρυά τους ήταν το λουτρό εκείνο με το οποίο καθαρίστηκε η ψυχή τους και αγιάστηκαν. Αναφέρει το βασιλέα Εζεκία, ο οποίος βασιλεύσε ζεκία στις Παλαιάς Διαθήκης, ήταν καταρχάς ένας κολασμένος βασιλιάς, πολύ βρομερός με πάρα πάρα πολλά αμαρτήματα, φοβερά, ζούσε στην εποχή του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Και κάποια ημέρα πληροφορεί ο Θεός τον προφήτη και του λέει πήγαινε να πει στον βασιλιά ότι θα πεθάνει. Δεν μπορώ να του ανέχομαι άλλο. Και πράγματι ο Ισαΐας επήγε και του λέει ο Θεός μου παρήγγειλε ότι απόψε αύριο θα πεθάνεις. Εκείνος τόσο πολύ αισθάνθηκε άβολα και άσχημα και αμέσως εσκέφθηκε πώς θα παραδώσω την ψυχή μου στο Θεό σε τέτοια χάλια με τέτοιες αμαρτίες που έχω και αμέσως άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε δε με, τέτοιο, με τέτοια ένταση που... Τα δακρυά του λέει ακούστηκαν σε όλο τον Ισραηλικό λαό. Έκλεγε με τέτοια δύναμη ψυχής και παρακαλούσε τον Θεό να τον λυπηθεί. Να τον λυπηθεί και να του δώσει λίγα περιθώρια για να μετανοήσει. Μέσα στα δακρυά του αποφάσισε τη μετάνοιά του. Αλλά ήταν τόσο έντονο το αίσθημα εκείνο της μετανίας τόσο έτονα τα δάκρυά του που και πάλι ο Θεός πληροφορεί τον Ισαΐα τον προφήτη και του λέει πήγαινε τα δάκρυα του Εζεκία με έκανα να αλλάξω απόφαση και πες του ότι του δίνω περιθώριο ακόμα 15 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια να προσέξει και να μετανοήσει αλλά και να μην επιστρέψει ποτέ στα ίδια. Και, και ο Εζεκίας εκεί που ήταν αμαρτωλός και βρωμερός έγινε Άγιος. Και τον Εζεκία έσωσαν τα δάκρυα και την πόρνη έσωσαν τα δάκρυα και τον τελώνη που θα εορτάσουμε αύριο τον έσωσαν τα δάκρυα και τον άσωτο τον έσωσαν τα δάκρυα και πάρα πολλούς έσωσαν τα δάκρυα τα δάκρυα αυτά τα σωτήρια τα οποία είπαμε είναι η κολυμβήθρα μέσα στα, στην οποία ο μετανοών βαπτίζεται και αγιάζεται και καθαρίζεται αύριο λοιπόν περίοδος πένθους και δακρύων και Φανταστείτε τώρα την απόσταση που μας χωρίζει από τα κέφια και τις χαρές και τις διασκεδάσεις του καρναβάλου που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Εκκλησία μας καλεί σε πένθος και ο κόσμος πάντοτε αντίθετος προς την Εκκλησία, πάντοτε αντίθετος προς το καλό, πάντοτε αντίθετος προς το Άγιον, μας καλεί στο εντελώς αντίθετον. Η Εκκλησία μας λέει πένθος, αυτή μας λένε χαρές και τραγούδια και διασκεδάσεις και ξενύχτια και αμαρτίες και μέθες και πορνίες και μυχίε και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς διακοσμούν εντός εισαγωγικών το όλο φαινόμενο του καρναβάλου. Αυτή λοιπόν την Αγία Περίοδο ανοίγει η Εκκλησία μας από αύριο και μας καλεί σε ενεργή συμμετοχή σε συμμετοχή με όλο μας το είναι με όλη μας την πνευματική δραστηριότητα με συμμετοχή, με αγώνα πνευματικό με κατάνοιξη, συμμετοχή στις ακολουθίες μας συμμετοχή στην εκκλησία μας και σε όλα αυτά τα οποία με τα οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει να ζήσει το κλίμα του Τριωδίου γιατί αν δεν έχει συμμετοχή στην Εκκλησία δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει Τριώδιο δεν θα καταλάβεις το νόημα των αγιοτάτων ύμνων οι οποίοι οι σε καθοδηγούν σε ένα διαφορετικό κλίμα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν Καλούμεθα όλοι σε αυτή την ιδιαίτερη συμμετοχή και σας εύχομαι αυτή η Αγία περίοδος για όλους μας να αποβεί σωτήρια και όταν θα έρθει η μεγάλη εκείνια, εκείνη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου να αισθανθούμε όλοι μας ξημερώνοντας το Πάσχα ότι μέσα σε αυτή την Αγία περίοδο κάποια συμμετοχή Κάποια μάλλον αλλίωσης πνευματική συνέβη μέσα μας και δεν φτάσαμε στο, στο Άγιο Πάσχα όπως ξεκινούμε σήμερα. Μέσα σε αυτή την περίοδο να υπάρξουν οι ευλογημένες εκείνες αλλιώσεις και αλλαγές για να γίνουμε ακριβώς εκείνο το οποίο ζητάει η Αγία μας Εκκλησία. Αυτά λίγα εισαγωγικά για την μεγάλη περίοδο του Τριοδίου. Που ανοίγει από αύριο και είπαμε. Διαρκεί περίπου δύο μήνε. Και τώρα θα συνεχίσουμε στην ερμηνεία του 7ου στίχου του 19ου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντο που όπω ενθυμίστε. Λόγω του μεγέθους του, ήδη έχουμε κάνει δύο κηρύγματα επάνω στο μισό στίχο και ακόμα ο στίχος δεν έχει τελειώσει. Ενώ συνήθως σε κάθε μας κήρυγμα μπορούμε και διερευνούμε και διερμηνεύουμε δύο στίχους, εδώ βλέπετε ο στίχος αυτός αφενός μεν με το πλάτος του, αλλά και αφετέρου με το βάθος των νοημάτων του μας κρατάει δεσμίους στο να προχωρήσουμε αργά και σιγά προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα Άγια νοήματα που κρύβει. Με συντομία θα σας αναφέρω το προηγούμενο περιεχόμενο του στίχου. Δηλαδή θα επαναλάβουμε ουσιαστικά δύο κηρύγματα του περασμένου αλλά και του προπερασμένου Σαββάτου και ελπίζω σήμερα να καταφέρουμε να κλείσουμε το στίχο στο τρίτο σημερινό κήρυγμα. Το πρώτο μέρος του στίχου 7 μας μίλησε για την πραγματική φιλία και μας είπε ότι εκείνος που δεν ξέρει να αγαπά το φτωχό και τον αδύνατο δεν ξέρει τι θα πει αγάπη μεγάλη κουβέντα αυτή και ξέρετε ότι τέτοιες κουβέντες μόνο στην Αγία Γραφή βρίσκεται ο κόσμος όταν μιλάει για αγάπη μιλάει για έρωτες Μιλάει για ειδονές, μιλάει για εκείνες τις άπιε λεγόμενες αγάπες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ιερότατο αίσθημα της αγάπης έτσι όπως μας το παρουσίασε και μας το παρουσιάζει ο Κύριος. Διότι η αγάπη είναι θυσία προπάντων. Αυτό σημαίνει αγάπη. Όταν λέω ότι αγαπάω κάποιον δεν τον αγαπάω για να τον εκμεταλλεύομαι. Τον αγαπώ διότι θέλω να του δώσω. Τον αγαπώ όχι για να του πάρω. Τον αγαπώ για να του δώσω. Αυτό που έκανε ο Κύριος σε μας. Ο Κύριος μας αγάπησε και μας έδωσε την ίδια του τη ζωή. Μας έδωσε το αίμα του το ίδιο. Εθυσιάστηκε επάνω στο Γολγοθά για να μας δείξει τι σημαίνει αγάπη αγάπη σημαίνει να πεις την αλήθεια και να μην κοιτάς αν θα σου κοστίσει αυτή η αλήθεια αγάπη δεν είναι να πω ψέματα αγάπη δεν είναι να καλοπιάνω αγάπη δεν είναι να αποπροσανατολίζω τον άλλον αγάπη δεν είναι να λέω στον άλλον εκείνα τα οποία δεν ισχύουν. Αγάπη είναι να του δώσεις εκείνο που πρέπει και να του σταθείς δίπλα του. Αγαπάμε τους πλούσιους. Γιατί το λέει η ίδια η, νο... η νοημοσύνη μας το λέει, την απάντηση μας τη δίνει. Αγαπάς το πλούσιο γιατί θες να κερδίσεις Αγαπάς το δυνατό γιατί θες να κερδίσεις Θες να τον έχεις δίπλα σου να σε υπερασπίζεται Αγαπάς, αγαπάς εκείνον ο οποίος έχει αξιώματα Γιατί διότι θες να τον έχεις σου σε μια δύσκολη στιγμή Λάθος αγάπη γιατί εδώ να πάρεις κοιτάς και όχι να δώσεις. Είδε τι λέει. Να το επαναλάβω. Εκείνος που δεν αγάπησε τον φτωχό, τον αδύνατο, δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Εκείνος που δεν αγάπησε Εκείνον δηλαδή, από τον οποίο δεν περιμένει τίποτε. Εκείνος δεν ξέρει να αγαπά. Ο αδελφός, ο πτωχός, είναι εκείνος που σε έχει ανάγκη. Αν τον αγαπήσεις, εννοείται θα ξοδευτείς. Αν τον αγαπήσεις, σημαίνει ότι θα δώσεις. Αν τον αγαπήσει σημαίνει ότι θα αρχίσεις να φτωχαίνεις εσύ για να πλουτίζει εκείνος. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Μη μας αγγίζεις το πορτοφόλι μας παππούλι σε παρακαλούμε. Μη μας αγγίζεις τα λεφτά μας. Μη μας πειράζεις την καλοπέρασή μας. Εμείς να κερδίσουμε θέλουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε. Εδώ είναι η διαφορά μας. Ο Κύριος σε καλεί να φθαρείς εσύ για να ζήσει κάποιος άλλος. Αυτό έκανε και ο ίδιος. Ήρθε εδώ πτωχός, ενώ στα χέρια του Θεού ήταν όλα τα πάντα. Ευτόχινε ο Θεός, ήρθε εδώ, θυσιάστηκε έγινε η σάρκα του, η Αγία Σάρκα του έγινε κομμάτια για να ζήσουμε εμείς εάν μισείς το φτωχό και τον αποστρέφεσαι δεν ξέρεις τι θα πει η αγάπη αγαπάς το δυνατό το πλούσιο άνοιξε την Αγία Γραφή να της τη λέει Εκείνος θα σε ζημιώσει γιατί εκείνος δεν σε έχει ανάγκη εσύ τον έχεις ανάγκη εκείνος ξέρει που δεν έχει ανάγκη όταν θα σου ζητήσει την ψήφωση μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα όμως θα σε πατήσει στο λαιμό σου Θα σε εκμεταλλευτεί, θα σε στύψει όπως μας έλεγε ο Άγιος δασκαλός μας θα σε στύψει σαν τη λεμονόκουπα και θα σε πετάξει Αγάπη θα δείξεις στον αδύναμο Εκείνον που την έχει ανάγκη, εκείνον που τη χρειάζεται εκείνον ο οποίος δεν έχει που να ακουμπήσει πήγαινε δίπλα του να ακουμπήσει επάνω σου και να του δώσεις και να φτωχύνει και να ζημιωθείς, διότι τέτοια ζημιά καλό σου κάνει ψυχικά. Διότι τέτοια φτώχεια είναι βοήθεια, μεγάλη βοήθεια για να βρεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά μας είπε στο πρώτο τμήμα του στίχου του 7 στίχου. Αυτό που μας είπε προχτές τώρα μας μίλησε για το Θεό διαφορετικά μας μίλησε για το Άγιο μας μίλησε για την Αγία Σκέψη μας μίλησε για το Καλό και είπε ο στίχος αυτός ότι το Καλό πάει σε εκείνον που το θέλει το καλό το Άγιο πάει σε εκείνον που το επιθυμεί ο Θεός πλησιάζει εκείνον που τον αναζητεί γιατί ξέρεις το καλό που λέμε εμείς το καλό δεν είναι κάτι το άψυχο δεν είναι μια πράξη το καλό το καλό είναι ο ίδιος ο Θεός όταν κάνεις μια ελεημοσύνη Επεξεργάζεσαι το Θεό. Όταν κάνεις μια νηστεία επεξεργάζεσαι το Θεό. Όταν κάνεις φιλά την παρθενία σου επεξεργάζεσαι το Θεό. Όταν κρατάς τις αρχές σου τις πνευματικές επεξεργάζεσαι το Θεό. Η εργασία του καλού είναι εργασία του Θεού Και ο Θεός δεν είναι άψυχος Και ο Θεός δεν είναι μία πράξη Ο Θεός δεν είναι ένας λόγος Ο Θεός είναι ζωντανός Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος τι Ο λόγος του Θεού Είναι ζων και ενεργής Ζωντανός και ενεργός και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον επομένως όταν ήρθε η καλή σκέψη σε σένα σημαίνει την ήθελες και ποια ήταν η καλή σκέψη να φύγεις τώρα το σπίτι σου και να φύγεις εδώ στο κήρυγμα να μια καλή σκέψη μην νομίσεις ότι ήρθε έτσι στο μυαλό σου ήρθε γιατί τη θέλεις να έρθει και ο Κύριος που βλέπει μέσα την καρδιά σου βλέπει ότι έχεις τέτοια επιθυμία και αφού έχεις τέτοιες ιερές και άγιες επιθυμίες ο Θεός θα σου φέρει την καλή τη σκέψη μέσα για να την πραγματώσει. Σε άλλον δεν πάει η σκέψη καλή γιατί Γιατί θα τη φτύσει, Θα την αποδιώξει Θα την υβρίσει Μια τέτοια σκέψη Και έτσι εδώ λύνονται κάποιες απορίες μας Και οι απορίες μας λύνονται ξέρετε γιατί Διότι πολλοί νομίζουν Ότι ο Θεός αδικεί κάποιους ανθρώπους ο Θεός δεν αδικεί. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει στον άνθρωπο. Να σας το δώσω να το καταλάβετε με ένα απλό παράδειγμα. Όταν ο Θεός βρέχει. α πούμε ότι μια μέρα βρέξει λύρες. Θα mm. πάνε να μαζέψουν όσοι θέλουν τις λύρες. Αν ο Θεός κάποια μέρα βρέξει αρετές εκείνοι που μισούν την αρετή δεν θα πάρει να μαζέψουν. Άμα κάποια μέρα ο Θεός βρέξει <κυρίζει> Άγια Λόγια όπως βρέχει Άγια Λόγια. Να εδώ, σήμερα βρέχει Άγια Λόγια εδώ στην έψο αυτή. Δεν κυρθα πολύ. Δεν γέμισε η αίθουσα. Γιατί γιατί δεν θέλουν Άγια Λόγια. Άμα, το, όμα, άμα έβρεχε εδώ ο Θεός Λύρες ουρά θα ήτανε. Η Πάτρα όλη θα ήταν εδώ. Βρέχει όμως Άγια Λόγια και τα Άγια Λόγια δεν τα θέλουνε. Τα Άγια Λόγια μπορεί να τα παραδέχονται όλοι ότι είναι Άγια Λόγια αλλά δεν τα επιθυμούν γιατί ξέρεις κάτι τα Άγια Λόγια πολλές φορές ξύνουν πληγές τα Άγια Λόγια μερικές φορές είναι οδυνηρά μας ελέγχουν μας τσακίζουν εσωτερικά τα Άγια Λόγια Πολλέ φορέ είναι έλεγχος και έλεγχος τριμής έλεγχος που όχι μόνο να έρθεις εδώ δεν πρόκειται αλλά και πολλοί που ήσαν κάποτε εδώ έφυγαν από εδώ γιατί τα Λόγια τα Άγια του Θεού τα Λόγια του έτσουξαν σας θυμίσω κάτι Κάποτε ο Χριστός επήγαινε με τους μαθητές του και εκεί που πήγαινε με τους μαθητές του άρχισε να τους μιλάει Άγια Λόγια και μέσα στα Άγια Λόγια που τους είπε, τους είπε και για τη Θεία Κοινωνία και τους είπε ότι θα έρθει η μέρα που εσείς και όσοι πιστεύουν σε μένα θα φάνε το κορμί μου θα φάνε το σώμα μου και θα πιούν το αίμα μου. Και μάλιστα τους είπε ότι αν τολμήσετε να μην φάτε το σώμα μου και το αίμα μου θα κολλαστείτε. Και οι μαθητές τα χάσανε. Και οι μαθητές στην αρχή απόρησαν. Και σκαταλίστηκαν λέει. Και ενώ αυτό που τους έλεγε ο Χριστός ήταν αλήθεια, μεγάλη, κορυφαία και τη ζούμε εμείς σήμερα, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ε, τότε δεν μπορούσε να καταλάβει το μυαλό τους και πολλοί λέει από τους μαθητές, τους εβδομήκοντα μαθητές άρχισαν να φεύγουν από το κοντά του Χριστού. Χριστό. Το κουβεντιάζαν μεταξύ του, το ψιλοκουβεντιάζανε και λέγανε μεταξύ τους τι, τι πράγματα είναι αυτά, αυτό είναι τρελό, δεν είστε καλά του. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πάμε να φύγουμε. Και αρχίσαν και φεύγανε από τον Χριστό. Και έμεινε ο Χριστός μόνο με τους 12. Και τι έκανε ο Χριστός. Γυρίζει στους 12 και τους λέει, μην να φύγετε κι εσείς. Αυτό που πολλές φορές σας έχω πει εδώ πέρα. Όχι διότι θέλω να σας διώξω. Αλλά διότι θέλω να ξέρετε ότι εδώ μόνον αλήθεια θα ακούγεται. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Εδώ ο χώρος αυτός είναι ιερός και εδώ μέσα στον χώρο αυτό θα ακούγεται μόνον η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τίποτε άλλο. Επομένως η σκέψη, η καλή, η άγια σκέψη θα πάει σε εκείνον που τη θέλει. Η Αγία Διάθεση θα πάει σε εκείνον που τη θέλει. Ο Άγιος το χασμός, θα πάει σε εκείνον που τον θέλει. Ο Θεός θα πάει εκεί που τον ζητάνε. Μια απάντηση. Ένα παράδειγμα θέλετε. Ένα παράδειγμα. Απορία είναι αυτό. Μου το έχουν πει κιόλα. Γιατί λέει παπούλι όταν πήγε ο Χριστός εκεί θυμάστε στο παραλυτικό της Βηθεσδά θυμάστε εκεί πέρα που ήταν μέσα μέσα ξαπλωμένοι όλοι που κατέβαινε ο άγγελος θυμάστε κατέβαινε και τάραζε το νερό και όποιος προλάβαινε πεφτεί μέσα και γινότανε καλά γιατί ο Χριστός λέει ουσιαστικά εκείνη την ώρα παρέκαμσε όλους τους αρρώστους γιατί λέει ήτανε πλήθος ασθενών πλήθος γιατί ο Χριστός επήγε μόνο σε έναν Μόνο σε έναν Ακριβώς. Ακριβώς Ακριβώς Ακριβώς Ακριβώς Ακριβώς Γιατί αυτός είχε αγία επιθυμία Να ειδεί το Θεό Είδε τυφλούς εκεί Είδε κουτσούς Είδε ανάπηρους Είδε παράλλητους Κι άλλους παράλλητους είδε κουφάλα, είδε λαιμονισμένους δεν στάθηκε σε κανένα μην ρωτήσει λοιπόν γιατί ο Χριστός δεν ήρθε στο σπίτι σου γιατί ο Χριστός δεν ήρθε στην οικογένειά σου γιατί ο Χριστός δεν ήρθε σε σέρα ή δεν πήγε στο παιδί σου να αναρωτηθείς τον ήθελα τον Χριστό του μίλησα του Χριστού θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα που το έζησα όταν ήμουν φοιτητή <κυρίζει> Ήμουν τότε στην Αθήνα και είμαστε κάποια παρέα παιδιά και μια μέρα μου είπαν το εξής, εμάθαμε το εξής ότι κάποιος γέροντας μοναχός έπασχε από καρκίνο και ο Άγιος Νεκτάριος τον έκανε καλά. Ρωτήσαμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες και μας είπαν τα εξής. Ο γέροντας αυτός πράγματι είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα είπαν οι γιατροί ότι και τα ρούχα που αγγίζανε πάνω στο κορμί του τον πονάχανε πάρα πολύ. Ήταν γεμάτος καρκίνο. Τον πήγαν στον Ευαγγελισμό, τον άνοιξαν και αμέσως τον ξανάκλησαν. Δεν γινόταν τίποτα. Γεμάτος καρκίνο. Και τον κράτησαν μέσα και του λένε αύριο θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πάλι κάποια χειρουργική επέμβαση, μη τυχόν και μπορεί να διορθωθεί κάτι. Ο γέροντας όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε. έκανε προσευχή. Και παρακαλούσε, είχε μία εικονίτσα εκεί στο κρεβάτι του του Αγίου Νεκταρίου και έλεγε Άγιε του Θεού έλα λέει να με κάνεις καλά όχι για μένα Μπά και πιστέψει κανείς από εδώ μέσα πράγματι του φάνηκε ότι αποκοιμήθηκε και όταν αποκοιμήθηκε αισθάνθηκε μέσα στον ύπνο του να ανοίγει η πόρτα του δωματίου του έπήκε μέσα κάποιος του εσήκωσε, τον ξεσκέπασε το άνοιξε τα σεντόνια, του σήκωσε τη φανέλα του και εκεί απάνω στο κορμί του εφάνηκε ότι κάτι έκανε σαν τομή. Τον ξανασκέπασε και του λέει άντε πήγαινε τώρα είσαι καλά. Αυτός ξύπνησε και είδε ότι πλέον δεν πονούσε. Εγγύριζα από εδώ, εγγύριζα από εκεί, αισθανόταν ότι όλα ήσαν πλέον καλά. Κατάλαβε ότι το όνειρο που είδε δεν ήταν όνειρο αλλά ήταν ένα πραγματικό θαύμα και σηκώθηκε εκείνη την ώρα να φύγει. Τον είδαν η, η, η, η, η, τις λέμε, οι νοσοκόμες ότι είχε πάρει τη βαλίτσα του και πήγαινε να φύγει Τρέξαν τον, σταματήσανε παπούλι Που πας και λοιπά σήμερα είσαι για χειρουργείο Και τέτοια Λέει δεν, είμαι, δεν έχω τίποτα εγώ είμαι μια χαρά Πώς σε μια χαρά Τρομάξανε αυτές μην του έκαναν έλεγχο αργότερα οι γιατροί Γιατί τον αφήσαν να φύγει Και αμέσως έσπευσαν να πάρουν τηλέφωνα να, να καλέσουν τους γιατρούς να έρθουν Και πράγματι ενώ ήταν να γυρίσουν οι γιατροί γύρω στις 9 η ώρα, 9.30 τους έφεραν από τις 8 η ώρα εκεί να προλάβουν τον παππούλη μη φύγει. Παππούλη που πας είμαι καλά. Πως είσαι καλά, εχθές είσαι άρρωστος, Σήμερα έρθατε καλά, ξαφνικά είμαι καλά. Ήρθε ο Άγιος Νεκτάριος και με έκανε καλά. Παπούλι δεν είσαι στα καλά σου στο μυαλό σου, είσαι άρρωστος. Να κάτσεις εδώ θα σε κάνουμε καλά, εμείς θα σε κάνουμε καλά. Ποιο Άγιος Νεκτάριος, όχι είμαι καλά. Λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, τον βάλανε κάτω στο κρεβάτι, τον πήγανε να του κάνουν αξέταση, Πώ το λέει αυτό, που, που, που φωτογραφίζουνε, Πώ τα λένε, Αξιονικά, πώ τα λένε, μπράβο. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν. Πράγματι, διαπιστώνουν γιατρή απολύτω καθαρό. Ακούτε τώρα. Να δεις τι σημαίνει ο Θεός πάει σε εκείνον που τον θέλει και όχι σε εκείνον που δεν τον θέλει. Εδώ θα το δείτε τώρα. Πράγματι, του λέει η του λένε γιατροί. 20 γιατροί, παρακαλώ. 20 γιατροί. Πράγματι, λέει η παππούλοι, είσαι καλά, λέει. Πώς έγινες καλά. Ε, όχι, σνεκτάριος, λέει. Δεν σας είπα, με έκανε καλά. Ωραία, δεν πήγαινε από εδώ. Με τα καλογερίστηκα. Ρε παιδιά για συνέρχεται έγινε θαύμα απόψε ήρθε ο, ήρθε ο Άγιος Νεκτάριος στο δωματιό μου έκανε καλά Εσεί οι ίδιοι δεν ομολογείτε ότι εχθές ήμουν άρρωστος δεν το λέτε δεν έχετε και τα χτεσινά κοιτάξτε και τις χτεσινές αξονικές και να μου πείτε εσεί. άντε ρε σταμάτα μας με τα καλογερίστηκα και πετάγεται και ένα γιατρό και του λέει καλά λέει εδώ μέσα ρε παπά λέει Είναι τόσοι άρρωστοι Μόνο σε σένα ήρθε λέει ο Άγιος Νεκτάριος Απάντηση. Απάντηση. Απάντηση. Εγώ του μίλησα Οι άλλοι το μιλήσανε Εγώ τον ήθελα Οι άλλοι τον θέλανε Εγώ τον κάλεσα Οι άλλοι τον καλέσανε Και μου είπανε τότε 20 γιατροί ούτε ένας δεν είπε ότι έγινε θαύμα ενώ το θαύμα ήταν ολοζώτανο μπροστά του, ούτε ένας ούτε ένας ούτε ένας να πει ότι έγινε θαύμα ότι επάση περιπτώσει εδώ η επιστήμη μας διαψεύδεται κανείς τον αφήσαν τον καλό καιρό βέβαια έφυγε αλλά κανείς δεν παραδέχτηκε ότι έγινε θαύμα στον Ευαγγελισμό. Ο Θεός πάει εκεί που τον θέλουνε. Ο Θεός πάει εκεί που τον παρακαλούν. Ο Κύριος πηγαίνει σε που τον επιθυμούν. Να και μια απάντηση, γιατί ο Θεός επήγαινε στον πατέρα Παΐσιο. Γιατί πήγαινε στον πατέρα Πορφύριο. Γιατί πήγαινε στον πατέρα Ιάκωβο, γιατί πάει στους πατέρες του Αγίου Όρους, εμφανίζεται μπροστά τους, γιατί. Αυτό παρακαλάνε, αφού τον θέλουνε. Εγώ δεν τον θέλω. Ή μάλλον να πω κάτι άλλο, εμείς τον θέλουμε όταν μας συμφέρει, όταν τον έχουμε ανάγκη. Αλλά τότε θα σας πω κάτι που θα σας στεναχωρήσω. Θα σα στεναχωρήσω. Θα το πω, βεβαίω θα το πω. Θα το πω γιατί είναι αλήθεια. Είπαμε εδώ, αλήθειε θα ακουστούν όλες Θα σας το πω. Πότε προσευχήθηκε, Όταν αρρώστησε το παιδί σου, έτσι δεν είναι. Άρα, Προσευχήθηκες από αγάπη στο Θεό ή από αγάπη στο παιδί σου, Το δεύτερο. Το δεύτερο. Μπράβο Άρα λοιπόν, το παιδί σου αγάπαγε, Όχι το Θεό. Απλώς έτρεξες στο Θεό, διότι ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει καλά. Αλλά δεν αγάπησες ποτέ σου το Θεό. Ο Κύριος θέλει αγάπη. Ήδες τι είπε, η πρώτη αγάπη, η πρώτη πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις mm. Κύριον τον Θεών σου, εξ της καρδία σου, και εξ της ψυχής σου, και εξ όλης της ισχύος σου, και εξ όλης σου. Εγώ δεν αγάπησα το Θεό. Εγώ όταν είδα τα σκούρα, πριν έρθουν τα σκούρα, αγάπαγα τον κόσμο. Το Θεό το είχε γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσα. Ήρθαν τα σκούρα, δεν αγάπησα το Θεό, πλησιάζω το Θεό για να μου κάνει καλά τη γυναίκα μου, να μου κάνει καλά το παιδί μου, να μου κάνει καλά το Θείο μου, να μου κάνει καλά εμένα, αλλά όχι, όμως να αγαπήσουμε και το Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τώρα στη λίγη ώρα που μας απομένει να ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο του εβδόμου στίχου διαβάζω διαβάζω και παρακαλώ προσέξτε διότι έχει πολύ σημασία αυτός ο στίχος και ευχαριστώ το Θεό μας φώτισε να τον κόψουμε έτσι στα τρία να καταλάβουμε ακριβώς το βάθος του ακούστε λοιπόν ο πολλά κακοποιών τελεσιουργεί κακία ως δε ερεθίζει λόγους ούς σωτήσεται. εδώ είναι το αντίθετο από αυτό που ερμηνεύσαμε προχθές. Προχτέ μας είπε ότι όποιος θέλει το Θεό, ο Θεός τρέχει κοντά του. Όποιος θέλει το καλό, το καλό ως ενέργεια του Θεού, τον κυνηγάει. Όποιος θέλει την Αγία Σκέψη, την έχει. Όποιος θέλει την επικοινωνία με το Θεό, την έχει. Και ο Κύριος και μπροστά του θα παρουσιαστεί και θα τον ειδεί με τα μάτια του και θα του κάνει και τα θαύματα και ό,τι θέλει θα του κάνει γιατί είναι πιστός δούλος του αφοσιωμένος σε αυτόν εδώ τώρα μας λέει όμως για το, για το αντίθετο ο πολλά κακοποιών τελεσιούργη κακία αυτός λέει που κάνει Πολλές αμαρτίες Που δεν σέβεται το Θεό Που δεν θέλει Το νόμο του Θεού Ποιος κάνει την αμαρτία Ξέρεις, Ποιος κάνει την αμαρτία Ο διάβολος την κάνει την αμαρτία Γιατί την κάνει την αμαρτία Γιατί δεν θέλει να ακούει για Θεό Ο διάβολος κάνει την αμαρτία Γιατί μισεί το Θεό ο διάβολος κάνει, κάνουμε ψυχολογία τώρα, προσέξτε παρακαλώ, κάνουμε ψυχολογία τώρα. Ο διάβολος κάνει την αμαρτία γιατί ο διάβολος συχαίνεται το Θεό. Αυτός είναι ο πρώτος κακοπιός. Και συνεπώς όσοι εργαζόμαστε την αμαρτία, όλοι εμείς που κακοποιούμε, που κάνουμε τόσες αμαρτίες καθημερινά, Ποιο είναι το συμπέρασμα το Αυτά που είπα για το διάβολο Μισείς το καλό <κοί> Μισείς και μισό την αμαρτία Μισό το, τον Θεό Μισό; Μισώ την αρετή Μισό Δεν θέλω Να γίνει το καλό Θα σου ένα παράδειγμα. Κάποτε το λέμε για αστείο, δεν είναι αστείο όμω. Εδώ θα δεις ακριβώς αυτό που λέμε. Κάποτε συζητούσαν δυο μέσα στην εκκλησία. Ήσαν έτοιμοι να πάνε να κοινωνήσουνε. κάτι λογομάχησαν, κάτι μάλωσαν μεταξύ τους και λέει ο ένας τον άλλον «Κάτσε να κοινωνήσω και θα σου πω εγώ μετά». Αλήθεια είναι αυτό. Το ερμηνεύσουμε λίγο, το αναλύσουμε λίγο. Να δεις τι σημαίνει αυτή η απλή κουβέντα που σας είπα φαίνεται ακούγεται αστεία. Αστεία ακούγεται στο αυτή μας δεν είναι όμως τόσο αστεία. Ο πολλά κακοποιών αυτός που αμαρτάνει τι είπαμε δεν αγαπά το Θεό και τι κάνει αυτός ναι μεν είναι μέσα στην εκκλησία για να κοινωνήσει ξέρει ότι η εκδίκηση είναι σε κόντρα με αυτό που θα πάνα κάνει σε λίγο με το ότι θα πάνα να κοινωνήσει ξέρει ότι το σώμα και το αίμα του Θεού δεν ταιριάζει με την εκδίκηση αλλά τι λέει νομίζοντας ότι θα ξεγελάσει τον Θεό θα πάω πρώτα να κοινωνήσω και μετά τα λέμε νομίζετε ότι αυτό το σκεπτικό δεν το έχουμε όλοι μας, για να δείξεις ότι πόσο για να, για να φαίνεται πόσο μας αρέσει η αμαρτία. Πόσες φορές λες και εσύ και εγώ, αφού θα πάω τα απόγευμα να ξομολογηθώ παράδειγμα, ας κάνουμε και αυτή την αμαρτία, θα την πούμε τα πόγευμα και θα φύγει. δεν κατάλαβε. δεν κατάλαβε ούτε τι σημαίνει εξομολόγηση, ούτε τι σημαίνει μετάνοια ούτε τι σημαίνει αμαρτία διότι διότι η αμαρτία δεν συγχωρείται όταν θα πας μπροστά στον παπά και θα την πεις τι ήρθες και μου πες δηλαδή νομίζεις ότι η αφήγηση της αμαρτίας σου σε εξηλαίωσε δεν εξηλαίωθηκες έτσι εκείνο που θα σε εξηλεώσει είναι η μετάνοιά σου μέσα εδώ εκείνο που θα σε συγχωρέσει δεν είναι που τόπες εκείνο που θα σε συγχωρέσει είναι εκείνο που ένιωσες μέσα σου <σκυρίζει> θυμάσαι την πόρνη που πήγε στα πόδια του Χριστού δεν είπε τίποτα έκλαιγε μόνο τι είπαμε προηγούμενο για τα δάκρυα η πόρνη έκλαιγε μόνο και ο Κύριος της λέει σε πήγαινε δεν είπε τίποτα πολλά ήθελε να πει δεν είπε τίποτα ο Κύριος βλέπει μέσα της και όταν πας για εξομολόγηση ο Κύριος βλέπει μέσα σου δεν στείνει αυτή να ακούσει τι θα πεις ο Κύριος βλέπει τι γίνεται εδώ αν μέσα εδώ τρέχουν δάκρυα στην καρδιά σου εδώ Εκείνη είναι η μετάνοια που ζητάει ο Κύριος. Θα δεις αύριο, αύριο που θα πάτε στην Εκκλησία, υποθέτω αύριο, αύριο είναι του τελών και του Φαρισαίου είπαμε. Πήγαινε λοιπόν να προσέξεις τι θα πει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τα λέει όλα πολύ σωστά. Δεν θέλει καμία διόρθωση, καμία διόρθωση. Θα δεις τι θα πει. Ο Φαρισαίος έλεγε πολλά, πολλά, έλεγε πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ δεν είμαι παλιάνθρωπος, εγώ δεν βλέπω, εγώ στέβω, εγώ φτιάνω, κάνω ράνω. Ο τελώνης, ο αμαρτωλός, τι λέει? Ο αμαρτωλός τι λέει? Ο αμαρτωλός, δεν εξομολογείται, δεν λέει αμαρτίος. <συμπή> λέει. Μόνο <συμπή> μία κουβέντα. Συγχώρεσέ με Θεέ ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτώλο συγχώρεσέ με Κύριο τον αμαρτώλο ποιος σε συγχωρέθηκε και ποιος αγιάστηκε και ποιος κολάστηκε, ο Φαρισαίος με τα πολλά λόγια κολάστηκε, και ο Τελώνης με το Θεός ηλάστη τίμη σώθηκε ο πολλά κακοποιών τελεσιουργεί κακίαν όταν αμαρτάνω και αμαρτάνεις δείχνω ότι θέλω μου αρέσει η εργασία της αμαρτίας. Μου αρέσει να ασχολούμαι με την αμαρτία. Έχω γλυκαθεί με το κακό. Ψυχολογία αδελφοί μου. Ψυχολογία. Προσέξτε. Εδώ είναι η ανάλυση της αμαρτίας. Την αμαρτία μπορεί να την κάνουμε πολλές φορές χωρί να το καταλαβαίνουμε, αλλά εκείνες είναι λίγες οι αμαρτίες. Τις περισσότερες αμαρτίες τις κάνουμε με τη θέλησή μας. <κυρίζει> Όταν λες το ψέμα δεν ξέρεις τι πανακάνεις Όταν υμβρίζεις δεν ξέρεις τι πανακάνεις Όταν βλαστήμησες δεν ξέρεις τι πανακάνεις Όταν φεύγεις από το σφιδάκι σου και πας στο σπίτι του φίλου για να αμαρτίσετε δεν ξέρει τι κάνεις δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν ξέρεις τι γίνεται εκείνη την ώρα. Αλλά, άρα αμαρτάνω σκοπίμος και όταν αμαρτάνω σκοπίμος μετά βριο που θα χαλάσει την νηστεία σου δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν θα κάτσεις να μαγειρέψεις το αρτήσιμο φαγητό. Δεν θα κάτσεις να το φας το αρτήσιμο φαγητό. Δεν είναι σκόπιμο αυτό. Σου ξέφυγε. Σου ξέφυγε και το φαγες. Δεν σου ξέφυγε. Έγινε ολόκληρη προετοιμασία. Έγινε ολόκληρο μαχειρική. Κατεβάσαμε τι ελιμεντέδες. Τα είδαμε όλα για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Δεν ξέρουμε τι κάναμε. Ο πολλά κακοποιών τελεσιουργή κακία αυτός που εργάζεται την αμαρτία του αρέσει η αμαρτία τη θέλει την αμαρτία ξέρετε τι μου είπε κάποτε μια γιαγιά που εξομολογούσα εδώ κάτω στις ιτιές έναν Άγιο άνθρωπο πέθανε έφυγε μου έλεγε της είχε επιβάλει ο γιατρός να τρώει πλέον να μην νηστεύει αυτή ήταν πάντοτε μια ζωή νηστεύτρια. Μου λέει, όταν μου φέρουν λέει να φάω και την έπιανα τα δάκρυα. Το τρώω και με τρώει παππούλοι. Το τρώω και με τρώει. Βλέπει ο Κύριος. Είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Είναι αυτός που ξέρει τι γίνεται μέσα σου. Ξέρει αν πρέπει να φας, ξέρει πώς τρως, ξέρει με τι λιγούρα το τρως το φαγητό σου, ξέρει αν αυτό που τρως το ήθελες ή δεν το ήθελες ή έψαχνες την ευκαιρία να πάρεις μια άδεια ενός γιατρού. Έστωψε άδεια για να κάτσεις να φας. Τα ξέρει ο Κύριος Όλα. Ξέρει ποιος θέλει και ξέρει ποιος δεν θέλει. Ξέρει ποιο είναι εκείνος που αναζητάει την αρετή. Την αναζήταγε, την ήθελε την νηστεία, τη ζούσε μια ζωή. Μες 40 Σαρακοστές κάθε εβδομάδα σχεδόν έκανε τριήμερο. Τριήμερο σημαίνει χωρίς νερό, τρεις μέρες της εβδομάδας χωρίς νερό. Τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός. Και όταν άκουσε από τον γιατρό ότι έπρεπε να φάει γάλα, έπρεπε να, να φάει κρέας για την υγεία της, τότε έπεσε στα μαύρα τα πανιά. ο πολλά κακοποιών τελεσιουργεί κακίαν άρα το χειρότερο είναι το παρακάτω πως δεν ερεθίζει λόγους ούσο δίσεται μερικοί δεν που αμαρτάνομαι κάνουμε και κάτι άλλο ερεθίζομαι με τα λόγια μας θες να πας Αμάτισος, εντάξει κάτσε να φας όταν πιάνεις και τον άλλον όμω που νηστεύει και τον ερεθίζεις με τα λόγια σου και τον λιδωρείς και τον περιπέζεις και τον περιγελάς και κάθεσε από πάνω του την ώρα που κάθεται αυτός να φάει τον ιστίσιμο φαγητό του αγωνιζόμενος για τον νόμο του Θεού και εσύ κάθεσαι από πάνω του και τον περιπέζεις και τον κοροϊδεύεις και τον ηρωνεύεσαι Άκουσες τι είπε, δεν το λέω εγώ Η λέξη είναι του Κυρίου Ού σωθήσετε Δεν φτάνει ότι αμαρτάνεις Δεν φτάνει ότι εσύ καταπατής τον Λόγο του Θεού αλλά αντί να σε ελέγξει εκείνος που πιστεύει δίπλα σου κάθεσαι από πάνω και τον λιδωρείς και τον ενοχλείς και τον περιπέζεις και περιπέζεις τον Θεό και περιπέζεις την εντολή του Θεού και δεν θέλεις να τον αφήσεις τουλάχιστον να κάνει εκείνο το οποίο επιθυμεί ο κακομύρης Ίδες. Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν γράφτηκε αυτό το βιβλιαράκι. Είδε λόγια Θεού, τα ακούς. Είναι δυνατόν αυτό να το γράψει άνθρωπος. Είναι δυνατόν αυτά τα λόγια να μπορέσει ποτέ να τα πει ο άνθρωπος. Εμείς οι Ιεροκήρυκες που εννοείται διαβάζουμε και διαβάζουμε και διαβάζουμε και διαβάζουμε. Εγώ τέτοια λόγια δεν έχω ξαναδεί. Μόνο η Αγία Γραφή λέει τέτοια λόγια. Πατέρες έγραψαν, Χρυσόστομοι έγραψαν, βασίλει έγραψαν, γρηγόρι έγραψαν, Αθανάσιοι έγραψαν, ένα σωρό Άγιοι έχουν γράψει, αλλά τέτοια λόγια και τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Δεν έχουν ξαναδιαβάσει. <coughs> δεν φτάνει μόνον ότι δεν νηστεύεις, αλλά λιδωρείς και εκείνον που νηστεύει και τα δυο τα μετράει ο Θεός έστω ξέρεις να σου πω κάτι αν δεν νιστέβεις έχεις αμαρτία αλλά τουλάχιστον αν αυτή την αμαρτία την κάνεις και τρέπεσαι και κλείνεσαι με στο δωματιό σου έχεις, θα έχει ε, κάτι αλαφριντικό από το Θεό αλλιώς θα τιμωρηθεί αυτός και αλλιώς θα τιμωρηθεί εκείνος ο οποίος τρώει και πάει μπροστά σε εκείνον που νηστεύει για να τον αναγκάσει είτε με, την, με το σκανδαλισμό του ίδιου του φαγητού είτε με τα λόγια είτε με το ένα με το άλλο να τον αναγκάσει να φάει. Δεν πάνε χαμένα τα λόγια του Θεού και αυτά τα λόγια θα τα ακούσουμε την ώρα που θα φύγει η ψυχή μας. Μην νομίσετε έχει ο Κύριος τον τρόπο να σου αστράψει και να βροντίξει όλα αυτά τα λόγια που άκουσες όχι μόνο 50 και 60 χρόνια, χιλιάδες χρόνια να σταθυμίσει μέσα σε μια στιγμή και να σε κρίνει μέσα σε μια στιγμή όπως και θα μας κρίνει σε μια στιγμή μην αφήσει τον εαυτό σου να πέσει σε ανθρώπινα δεδομένα ο Κύριος θα κρίνει ως Θεός και έχει τον τρόπο ο Θεός σε μια στιγμή να κρίνει, να κρίνει όλο το ανθρώπινο γένος για όλα τα χρόνια της ζωής τους, για κάθε πράξη, για κάθε στιγμή και όλα αυτά σε μια στιγμή. Δεν νομίζει να περάσουμε έτσι. Δεν νομίζεις ότι ο Θεός θα μπει στις δικές σου τις διαδικασίες. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου αδελφοί έχουμε την εργασία του καλού πάντοτε στο νου μας και όταν βλέπεις άνθρωπο να αγωνίζεται πνευματικά να χαίρεσαι γι' αυτό και αν εσύ είσαι να ενοχλήσει εσύ να ενοχλήσει από εκείνον και να μην προσπαθεί να ενοχλήσεις εκείνον εξαιτίας του δικού σου αμαρτήματος ο Θεός να είναι μαζί μας Καλό Τριώδιο και πρώτο ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι να δω.